Στο ακροδεξιό μνημονιακό μορφωμά του, επιτιθέμενος στο εθνικό του προσωπικού των ενόπλων δυνάμων, προβάλλοντας βίντεο από το καστελόριζο, εμείς αναρωτιόμαστε οι σημαίες με τα εθνικά χρώματα πόσες αμαρτίες θα καλύψουν πια, πόσα κούφια εθνικιστικά λόγια, πόσα βροντό άσπερα ακροδεξιά πυρά χρειάζονται για να κρύψεις τη στράτευσή σου στην πιο βίαιη εκδοχή του ταξικού πολέμου από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, τη στρατολόγησή σου στις πιο βάρβαρες και αντιδιαστικές υπερευλιστικές παρεμβάσεις. Γιατί ο Πάολος Καμένος φέρει ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν στα στρατόπεδα για αυτά που βιώνουν φαντάζ. Διαβάζουμε στην επιστολή καταγγελία του οργισμένου γονιού που το στρατευμένο παιδί του περαιτεί σε δωδεκάμιση. Κοργεί στα στρατόπεδα κύριε. Εννοώ αληθινούς κοριούς σαν αυτούς που τσιμπούσαν τους φαντάζους το 40 και όχι τους ηλεκτρονικούς. Όπως με πληροφόρησε ο γιος μου που υπηρετεί την θητεία του στα περισσότερα στρατόπεδα του δωεκανή σου υπάρχουν άθ Αφού το 1980 που υπηρέτησα, δεν τους συνάντησα πουθενά στρατώ. Είναι γνωστό ή εγώ είμαι στον κόσμο μου. Εκτός από το πετρέλαιο που χρησιμοποίησαμε προληπτικά στις μέρες μου, τι να τους συστήσω, εμείς από τη μεριά μας τι να απαντήσουμε στο γονείο αυτό και στους πόλους τους φαντάρους. Το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του κάθε κοριού είναι η αφισβήτηση, η αντίσταση, η περάσπιση των δικαιωμάτων του φαντάρου, πολύ μεστολή. Η μόνη λύση είναι να βγουν οι φαντάζες στην αναφορά παραπονούμενοι και να ζητήσουν λύση τώρα. Να σπάσουν οι γονείς στα τηλέφωνα, το διοικείο των μονάδων και του ΓΕΣ. Yes. Να καταγγείλουν φαντάρει και γονείς συγκεκριμένα τι γίνεται και σε ποιες μονάδες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το Υπουργείο το Γεσ yes, δείχνει πραγματικά να ενδιαφερόν και παρεμβαίνει ώστε να αντιμετωπιστεί η σειρά προβλημάτων. Φίλοι ακροατές, συνάδελφοι φαντάρι, μόνο οι συνδικαλιστικοί πάλι, το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό, μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες και την κακή καθημερινότητά μας.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 The Machine Keeps Turning Death and Hatred to Mankind Poisoning Their Brainwashed Minds Μύρια κρατές, αν σας εξόριξαν τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία του γονιού που το στρατευμένο παιδί του περιπτώσισε η μονάδα της 12ης κρατηθείτε γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Γιατί με αυτήν την ταξιδιά ψόρα στο από το φυλάκι «Πρέα ογκοστός» Πάπα και θα περιμένετε κανείς ότι μετά το κύμα αυτοκτονιών στις ενόπλε δυνάμεις αλλά και την απώλεια του 29ου στρατιώτη Νικίτα στο Κέντριν Σπάρτης από την αδιαφορία των στελεχών, που τον άφησαν 10 λοπλισμένες να βασανίζονται από πυγμονία πριν καταλήξει, κάτι επιτέλους θάλασσε το στρατό. Επιπλέον, από τη μια μεριά οι καταγγελίες που αποκαλύπτουν την πραγματική μαύρη λατρεία του ελληνικού στρατού, και από την άλλη οι δεσμεύσεις του αρχηγού Γε έδωσαν την αίσθηση ότι επιτέλους κάτι κινείται, κάτι πρόκειται να αλλάξει. Αν δεν, ακούστε τα όσα καταγγέλει ο συνάδελφος. Πριν κανένα μήνα είχαμε κρούσματα ψώδους στο φυλάκι του 38 του Πάβρου Βενικού, που μαστέλ και είχαν ως αποτέλεσμα να αρρωστήσουν πέντε παιδιά. Για να αντιμετωπιστεί η κατάστασή τους, οι συνάλλευοι έκαναν εισαγωγή στο στρατιωτικό νοσοκομείο και μετά πήραν αναρωτική άδεια 15 μέρες. Εκείνη την περίοδο ήταν να στείλουν 4 φαντέρας από τη μονάδα μου για να τους αντικαταστήσουν. Αλλά αυτοί, επειδή απολύονταν, άρχισαν να φέρνουν αντιδράσεις. Ζήτησαν ψυχολόγο, έβαλαν τους γονείς να πάρουν τηλέφωνο για να μην μπουν και και το μεταφέρουν στο σπίτι. Τελικά έστειλ ενώ υπήρχαν τα κρούσματα που ανέφερα η Φρή. Μας ενημέρωσαν για να μας καθυσυχάσουν ότι και καλέχαν κάνει από παρασύτωση και δεν υπήρχε θέμα. Μην φοβόμαστε. Αυτό μας διαβεβαίωσε. Όμως κόλλησα εγώ και άλλοι δύο στρατιώτες ψώρα. Κάναμε εισαγωγή επίσης σε στρατιωτικό και πήραμε 15 μέρες αναρωτική. Φυσικά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, Γνώριζαν το πρόβλημα που υπήρχε και παρόλα αυτά μας έστειλαν για να κολλήσουμε ψωρέ. Με πρώτη την ευθύνη να την καταλογίζουμε στα ξεαρχαία ε, στο λαγό Εύρου. Μάλιστα μας έκοψαν και κανονική αδεία λόγω αναρωτικής. Επίσης έκοψαν οι από τα παιδιά που απολύθηκαν. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε το σύνολο των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα στρατόπεδα αυτά και ιδιαίτερα το φυλάκι. Το φαγητό στο φυλάκι ήταν τραγικό και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα καθώς και στο μαγείρεμά του. Για παράδειγμα. Έλεγε το πρόβλημα ένα λουκάνικο και μας έδιναν το ένα τρίτο από το λουκάνικο. Δηλαδή ένα λουκάνικο έπρεπε να το μοιραζόμαστε τρεις φαντάρες. Η μονάδα μου είναι το 30 τύπ. Μακάρι εδώ και χρόνια το χειρότερο στρατόπεδο θα ζωνεύουν. Οι καταστάσεις τραγικές. Κόσμος ελάχιστος. Οι θάλαμοι πλέον δεν έχουν κόσμο. Ο δικός μου για παράδειγμα έχει συνολικά 3 άτομα. Θάλαμος με 3 άτομα. Τα μπάνια άθλια. Δεν έχουν φώτα. Μόνο δύο λάμπες λειτουργούν που τους πρόσφατα. Ενώ είχε μία και είχε καεί και αυτή με αποτέλεσμα για κάποιες μέρες δεν είχαμε καθόλου φως. Βρωμιά πολύ. Καθαριστικά μας δίνουμε το σταγονόμετρο. Μέχρι και οι αρουραίοι βγαίνουν από τους τουαλέτες. Κάποια στιγμή είχαν βούλε στα πάντα. Οι τουαλέτες και η μία από τις τρίτης τους γέρες που λειτουργεί τώρα. Άλλωστες τσιβούλωσαν. Μετά από κάποιες μέρες που φυσικά μας έφαγε η μπόχα. Στη μονάδα γάτια και τις τουαλέτες δεν υπάρχουν. Πληρώναμε κάποια από την τσέπη μας για να αγοράσουμε. Άλλοι αγόραζαν ακόμη και χλωρίνες. Τελικά τα να πληθούν τουλάχιστον ένα χρόνο και τα έστρωγαν για πλήσιμο αφού υπήρξε η ψωρά. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτε. Επίσης το καψιμί πουλάει πιο ακριβά από ό,τι αγοράζει για να βγάλει και καλά κάποιο κέρδος για να γίνονται με το κέρδος αυτό διάφορες εργασίες στη μονάδα. Προσοχή! Ο Φαντάρο Καψιμιντζής δεν το κάνει από μόνο του. Αυτό είναι η εντολή που έχει πάρει. Αλλά χτυπάει στην ταμιακή άλλα πλειών. Το νερό το παίρνει 11 λεπτά και το πουλάει 20. Αλλά η ταμιακή χτυπάει 11. Δεν φαίνεται δηλαδή πουθενά αυτό. Αλλά το χειρότερο, επαναλαμβάνουμε, είναι η ψώρα. Έστειλαν και τα παιδιά ενώ γνώριζαν το πρόβλημα. Και τους είπαν ότι είχαν πάρει μέτρα. Και κόλλησαν και οι πόλοι. Αυτός είναι, φίλοι ακροατές, ο στρατός των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τον τζίμπρα και του καμένιου. Που δαπανά εκατομμύρια ευρώ για τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ και του Ευρωστατού. Εκατομμύρια ευρώ για να στείλει αποστολές εκτός συνόρων και τον πρώην αρχηγόγια Εθάκο Σταράκο, πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να κάνει επεμβάσεις σε Μέση Ανατολή και Αφρική με πρόστιμα τον των πόλεμων εγκατόμενων των Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι ο στρατός και η υποχρεωτική θητεία είναι απλώς εργασιακή εκμετάλλευση. Είναι μια πραγματικά πολύ ακριβή και επικίνδυνη ιστορία για τους φαντάρους και τους γονείς Πρέπει τώρα να αντιληφθούν. and they're a I'm motherfucker! Για ακροατές, μπορεί ο ελληνικός στρατός του να αποδιορκείται από τους κοριούς, να μολύνει με ψώρα τους στρατιώτες του, αλλά έχει βρει Στην Κάλυπνα, ο στρατός επιχείρησε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και να στραφεί ένοπλα εναντίον των προσφύγων. Η είδηση είναι σοκαριστική και εξίσου ανησυχητική. Σύμφωνα με δημοσιογραφικέ πληροφορίες, στο παραένα για επέμβαση στρατιωτικών δυνάμων έφτασε κατάσταση σε παραμεθόριο νησί του Αιγείου, κοντά στα Ιμία, μας λέει το outside. Ο διοικητής Άμιζα. Άμυνας της Νησού Δαν του συγκεκριμένου νησιού έθεσε σε κατάσταση αυξημένης πλημμυριακής μονάδα, μονάδας (Τάγια Νοφιλακής) και ετοιμάστηκε για επέμβαση προκειμένου να προστατεύσει τα δημόσια κτίρια. Καθώς σύμφωνα με το φιλοναζιστικό-μηλικαριστικό site, οι μετανάστες είχαν αναλάβει τον έλεγχο της πρωτεύουσας του νησιού και η αστυνομία που διορκείται στο κτίριο που στεγάζεται. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον Δαν βάσει και των όσων είχε δηλώσει ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνως Κ στο Πεντάγωνο, πρώτο δημοψηφίσματο, για δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να αναλάβουν αποστολές εσωτερικής ασφάλειας κατά ξένων στοιχείων. Όταν όμως το αίτημα έφτασε στον τότε υπουργό Πάολο Καμίνο, το απέριψε παρά το γεγονός της χρησιμότητας της κατάστασης, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν θύματα. Καθώς το στρατιωτικό προσωπικό της κυβέρνησης μονάδας δεν ήταν εκπαιδευμένο για αποστολές εσωτερικής ασφάλειας αλλά μόνο για την αντιμετώπιση εχθρικών βημάτων με καθα που είχε στη διάθεσή του, δηλαδή τον όπλο. Αμέσως διατάξει και ο διοικτής νήσιου να μην επέμβει, αλλά να παραμείνει σε επιφυλακή μονάδα για να αντιμετωπίσει καταστάσεις ακόμη χειρότερες.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 You took it on that one, you took it on this one You took it on your mother and you took it on your father You took it on your brother and you took it on your sister You took it on that one and you took it on me You can't Πολλοί θα αναρωτηθούν για την ακρίβεια των γεγονότων που αποκαλύπτουν το μηχανιστικό και φιλοαναζιστικό σάιτ, καθώς τόσο το παρελθόν του όσο και η συνδεταγμένη προπαγανδιστική του προσπάθεια να στρέψει το στρατό εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών, καλλιεργώντας κλίμα ανασφάλειας και δαιμονοποιώντας πρόσφυγες πολέμου, στους οποίους παρουσιάζει ως συγκοινωνία τα δοχεία με την πονταμεταλιστική τους μουσουλμανική τρομοκρατία. Προβάλλοντας με έμφαση τη θυμολογία για το ελληνικό σχέδιο κατάρτισης μισθών μέσω των μεταναστών που θα στραφούν εναντίον των χωρών, κάνουν πολλούς επιφυλακτικούς απέναντί του και απέναντι στην είδηση. Όμως, η ουσία του γεγονότος βρίσκεται ότι η ίδια η κυβέρνηση της συνεχίζοντας και ενισχύοντας την αντιμεταναστική πολιτική των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων και υπερεκπώντας την πολιτική της Ευρώπης στο πέταξε τους πρόσφυγες στα νησιά χωρίς καμία φροντίδα μέσα σε άθλιες και απάθροπες συνθήκες, επανέφερε στο προσκήνιο τον πόλεμο της ρομοκρατίας τις ασύμειντες απειλές, εξυπηρετώντας τις ανάγκες χειραγώγησης και από του εργαζόμενου λαού, φαίνοντας την πρωταρχική ευθύνη για το νέο κύμα εκφασισμού που εκδηλώνεται, στην Κώο στη Μητυλίνη, εντάσσοντας το προσφυγικό ζήτημα ως διαπραγματευτικό χαρτί στα παζάρια για τη θέση και το ρόλο του ελληνικού σχεδιασμού. Η επικίνδυνη εξέλιξη επομένως να στραφεί ο στρατός εναντίον των προσφύγων μεταναυτόν είναι αποτέλεσμα της καθεστωτικής ακροδεξίας και ρατσιστικής προπαγάνδας, κυρίως όμως της αστικής πολιτικής στο σύνολό της που, υπερασπι... που υπερασπίζει των δογμάτων άμυνας ασφάλειας που προβλέπουν τη χρήση του στρατού εναντίον των ασύμμετων απλών, δηλαδή των κοινωνικών κινημάτων και των προσφύγων. Την ενεργοποίησή τους την είδαμε στην περιοχή στον ημιτό τη διαβάζουμε στο ρατσιστικό επίπεδο του ημετικού site. Φίλοι Ακροατές, σαφώς και η πρόταση του εν λόγω στρατιωτικού διοικητή να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο και να διατάξει το τάγμα της φυλακής και να στραφεί εναντίον των προσφύγων είναι καταδικαστέα από όλους. Ή σχεδόν από γιατί υπάρχει κινηζιστική δολοφονική συμμορία που βαθιάζεται με το μίσος και την ανθρώπινη δυστυχία όχι όλων, των αδυνάτων, των ταξικά και κοινωνικά από κάτω). Αυτοί ξέρουν να βαρούν προσοχή και να συνεργάζονται μόνο με τους εφοπλιστές, τους μαφιόζουν, τους κοινωνούς και τους τραπεζίτες. Δύσκολο φυσικά να τους συγχωρήσεις. Όμως ο εν λόγω στρατιωτικός διοικητής αποτελεί γρανάζι του σύγχρονου κοινοβουλευτικού λογοκρισμού. Είναι όργανος κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, επαγγελματίας του ελληνικού στρατού, του ΝΑΤΟ και του Ευρωοστρατού. Η πρότασή του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και να στραφεί ένοπλα εναντίον των προσφύγων στην Κάλλινο «είναι η κατάληψη της κυβερνητικής πολιτικής». Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός είναι ο Ευρω δεν μεταρρυθμίζεται, ανατρέπεται. Εμείς εκφράζουμε την αντίοσή μας σε όλα αυτά. Απαιτούμε την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών. Θεωρούμε ότι πρέπει τώρα να συμβάλουμε στη συγκρότηση ενός σύγχρονου εργατικού διεθντικού εργατικού κινήματος, απαιτώντας την ικανοποίηση των αναγκών και των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας, για την άμεση αντικαπιταλιστική αποδέσμευση διάλυση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντιπαλεύοντας τη νέα τάξης πραγμάτων τον αδίστακτο αστικό κόσμο της εκμετάλλευσης καταπίεσης της εργαζόμενης του <Τι> take the motherfucking stand do you swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth so help your black ass you goddamn right Want you tell everybody what the fuck you gotta say police coming straight from the underground a young nigga got it bad cause i'm brown and not the other color so police think they have the authority to kill a minority fuck that shit cause i ain't the one for a punk motherfucker with a badge in Is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in the benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow. out for the white cop ice cube will swarm on any motherfucker in the blue Φίλοι ακροατέλε, στην άλλη η δική μα απάντηση είναι το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό. Και ταιντό των άλλων, αυτοί που θα διατάζουν να σταθούν ένολα να το ίδιου προσφύγουν πολίμη στο διάλειμνο είναι φαντάρι. Όπως στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το 1990 και μετά, όταν οι ποιότητες και τα εγκλήματα ει βάρος των προσφύγων σε ελληνοαρπανικά ελληνοπουργικά σύνορα, σε ευρώ και Αιγαίο, είχαν ως πρωταγωνιστές και τις ενοπλές δυνάμεις. Εξάλλου, εδώ και χρόνια ο στρατός εκπαιδεύεται να στέλνει τα όπλα του εναντίον του κόσμου της εργασίας (εντός και εκτός συνόρων), αδιαφορώντας για την εθνότητα, τη θρησκεία, τη γλώσσα τη φύλη που βρίσκονται απέναντί του. Έλληνες σφαντάρι της 71ης Αεροπορικού Συνεδρίους βρέθηκαν απέναντι Ελλήνων αντιπολιτικών διαδηλωτών στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του 2012 μετά από διαταγή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρχη. Ουσιαστικά, η σύγχρονη καπιταλιστική βαρβαρότητα διευρύνει την έννοια και τις μορφές των πολεμικών αναμετρήσεων, τις χρωματίζει με τα πλέον μελανά χρώματα της ταξικής πάλις και φυσικά δεν ρωτά, δεν αφήνει περιθώριο επιλογής. Δεν ανέχεται την αφισβήτηση της εθνικής σε εισαγωγικά αστικής πολιτικής, απαιτεί την συμμετοχή των παντάρων και του μόνιμου προσωπικού, απαιτεί την πειθαρχηση, την υποταγή στις βάρβαρες διαταγές που ορίζουν τους μονόδρομους αστικής κερδοφορίας και τους ένοπλους, ένστολους, κατασταλτικούς ή πολεμικούς όρους εξυπηρέτησής της. Ο αστικός κόσμος της εποχής μας κυνείται με όρους σιδερένια παίρνους, δεν αφήνει κανένα περιθώριο ατομικής διαπραγμάτευσης. Η πολιτική πρόταση του δικτύου ελέφων Βαντάνο Σπάτουκος για τη συγκρότηση μαζικού μαχητικού κινήματος μέσα και έξω από το στρατό, απαντά στην αναγκαιότητα του κόσμου της εργασίας για αντίσταση, ρήξη, ανατροπή της αντεργαθητικής λέλαπας, της κρατικής τρομοκρατίας και των πολεμικών τυχοδιοκτυσμών, για την ανατροπή της καπιταλιστικής συμπεριληστικής νέας τάξης εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Καλούς αγώνες λοιπόν.